Στοιχοι 1-16. Οι ψευδοδιδάσκαλοι θα τιμωρηθούν. Εγώ, Ιούδα, που είμαι δούλο του Ιησού Χριστού, αδελφό ΔΕ του Ιακώβου, γράφω την επιστολή αυτήν προ του προσκαλεσμένου στην χριστιανική πίστη, οι οποίοι έχουν αγιαστεί από τον Θεό και Πατέρα και έχουν διαφυλαχθεί από τόσου ειδικού κινδύνου για να νίκουν ει των Ιησού Χριστών. 2. Ήθε να πλεονάσουν Ισά το έλεο και η ειρήνη και η αγάπη. 3. Αγαπητοί, ενώ είχαν σφονδρό πόθο να σα γράψω περί τη κοινή σωτηρία που ει όλου μα σε χάρισε ο Χριστό, είναι ακάστηνα από τα περιστάσει να σα γράψω για να σα προτρέψω να αγωνίζεστε με δύναμη υπέρ τη πίστεω, η οποία δια του προφορικού κηρύγματο παρεδόθη μια φορά για πάντα ει του Χριστιανού. 4. Και είναι ανάγκη να αγωνίζεστε για την πίστη αυτήν, διότι ύπουλα και δόλια εισεχώρησαν στην Εκκλησία μερικοί άνθρωποι οι οποίοι προπολού χρόνου είχαν προφητευθεί και καθοριστεί σας γραφάς ότι θα ανεφαίνονται και θα κατεδικάζονται στην κατάκριση και τιμωρίαν αυτήν περί τη μορία ναυτήν, περ της οποίας το μιλήσω κατωτέρω. Είναι ασεβείς που διαστρέφουν και παραχαράτουν την χάριν του φωτισμού της αληθείας την οποία μας έδωκε δωρεάν ο Θεός. Την παραχαράτουν και την οθεύουν ζητούντας επιχειρήματα εξ αυτής προς δικαιολογία βίου ακολάστου και ανηθίκου και αρνούνται τον έναν και μόνο δεσπότην και Κυριών μας Χριστών. 5. Θέλω δε να σα υπενθυμίσω, αν και εσεί εμάδατε τούτο μια φορά για πάντα, ότι ο κύριο αφού έσωσε δια θαυμάτων των Ιουδαϊκών λαών από την υγιή της Αιγύπτου, έπειτα όσους δεν επίστευσαν, κατεδίκασε να αποθάνουν στην την έρημον χωρί να απολαύσουν την υγιή τη Επαγγελία. 6. Και τους αγγέλους που δεν εφύλαξαν το υψηλό του αξίωμα, αλλά εγκατέλειπων την ενουρανής κατοικία των και ζωή, τους έχει φυλάξει διαναδικαστούν να δικαστούν κατά την μεγάλη ημέρα της παγκοσμίου κρίσεως, δεμένους υπό πνευματικών και παντελή άγνοια της Θείας Χάριτος και Αληθείας, με δεσμά αιώνια που δεν θα συντριβούν ποτέ. 7. Όπω τα Σόδωμα και τα Γόμαρα και τριγύρω των πόλη που κατά τον όμοιον τρόπο προ του Ασεβεί αυτού περί των οποίων ομίλησαν ο Τέρο, παρέδοκαν αυτά ει την πορνεία και πήγαν πίσω από άλλη σάρκα και παρεσήρθησαν ει παραφύση τη Ασελγία, είναι ενώπιον μα παράδειγμα Μαρτωλών, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με την ποινή τη φωτιά που του έκαυσε αναμετακλείτω και για πάντα. 8. Παρά τα φοβερά όμω παραδείγματα τα αυτά, ομοίως και αυτοί οι σημερινοί ασευεί παραπλανώνται από τα φαντασίε και τα όνειρα που βλέπουν, και όταν δεν κοιμώνται και το μεν σώμα του μολύνουν με τα των πράξει, την εξουσία δε των μεγαλείων του ιού του Θεού απορρίπτουν, περιβρίζουν δέκε και του που έχουν τόσο μεγάλη δόξαν. 9. Αλλά δια να σα δείξω πόσον με τα στον αυτά σα μαρτάνουν ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, όταν συνδιαλέγεται με τον διάβολο που διεξεδίκει και ήθελε να πάρει υπό την εξουσία του το νεκρόν σώμα του Μωυσέως, δεν τόλμησε να εκφέρει καταδικαστική απόφαση συνεδομένη με υβριστικού και βλασφήμους λόγους κατά αυτού. Αλήπαινε στο διάβολο. «Από τον Θεό να το έβρει και ο Κύριος να σε επιτιμήσει για την αδικία αυτήν που αποτολμά. 10. Αυτή όμω. Όσα μεν δεν γνωρίζουν ή τα πνευματικά και τα θεία, τα περιβρίζουν και τα βλασφημούν. Όσα δε τα φυσικά στον αισθήσει και ορέξει γνωρίζουν σαν τα άλογα ζώα, τα μεταχειρίζονται και τα ενεργούν για να διαφθείρουν και καταστρέφουν του εαυτού των. 11. Αλίμονον ει αυτού, διότι κολούθησαν τον δρόμων του Κάιν και φωνεύουν ηθικώ του αδελφού των με τα των, αλίμον του. Διότι ρίφθησαν ασυγκράτητοι στην πλάνη του Βαλάμ ένεκα υλικού κέρδου και χάθησαν στον όλεθρον τη αντιλογία και απειθία του Κορέ. 12. Αυτοί είναι μοιάσματα ει τα κοινά σα δείπνα τα συνδεδεμένα με την Θεία ευχαριστία. Συντρώγουν μαζί σα εκεί χωρί κανένα φόβο. Αυτοί δεν πηγαίνουν το χριστιανικό πύμνων, αλλά πηγαίνουν του εαυτού των και παχύνονται ει του πυμνίου. Είναι σύρρεφα χωρί νερό. Που σπρώχνονται με βία από του ανέμου τη πλανημένη διδασκαλία και των ασυγκρατήτων παθώντων. Είναι δένδρα του φθινοπόρου που δεν έχουν επάνω τους ούτε φύλλα. Δένδρα που δεν είναι δυνατόν να παραγάγουν καρπών, τα οποία πέθαναν και εξεράδισαν δύο φορές, μία προτού να πιστεύσουν και άλλη μία μετά την επιστροφή του στον Χριστών. Δένδρα που εξεριζώθησαν διότι απεκόπησαν από των Χριστόν. 13. Είναι κύματα αγρίας θαλάσσης, τα οποία ως αφρό χύνουν έξω από τα σταρασωμένα υπό τον παθόν της αμαρτίας καρδίας των, τα σεσχράς πράξεις των που προκαλούν εντροπή. Είναι αστέρες που εξέφυγαν από την τροχιά του και πλανώνται εδώ και εκεί, εξαπατώντα του ταξιδιώτας που ζητούν να οδηγηθούν από αυτούς. Εις αυτού έχει επιφυλαχθεί ως αιωνία τιμωρία των, των πυκνών σκότω του Άδου. Δεκατέσσερα επροφύτευσε δε και δι' Ενόχ που αναφέρεται στους γενεολογικούς καταλόγους έβδομος από τον Αδάμ και είπε «Ιδού θα έλθει ορισμένος ο Κύριος νοδευόμενος από τους πολυπληθείς Αγίας στρατιάς του» «Δεκαπέντε, βια να κάνει κρίση εναντίον όλων των αμαρτωλών και για να ελέγξει όλους τους ασεβείς εξ αυτών διόλα τα έργα τη ασεβίας των τα οποία ασεβούντε προς τον Θεόν διέπραξαν» και διόλους τους βλασφήμους λόγους και τας διδασκαλία που ελάλησαν κατά αυτού άνθρωποι, οι οποίοι με ασέβειαν και χωρίς φόβων Θεού αμαρτάνουν. 16. Αυτοί γογγίζουν και μεμψημυρούν κατά του Θεού και της προνείας Του, συμπεριφερόμενοι σύμφωνα προς τα πονηράς και αχορτάς τους επιθυμίας των. Και το στόμα του λαλεί λόγους και αλαζονικούς, και κολακεύουν με υποκριτικών θαυμασμόν, πρόσωπα πλούσια και ισχυρά υλικά ωφέλη που περιμένουν να καρποθούν από αυτά.